Για όποιον γνωρίζει και ζει ε, το κέντρο υποδοχής τα τελευταία χρόνια στην ΚΟ, προφανώς και θα αναγνωρίσει ότι είναι ό,τι πιο επικίνδυνο θα μπορούσε να συμβεί αυτή την ε, περίοδο. Mm. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε έναν χώρο σε φυλακή. Ε, θέλω να σα πω ότι αυτή τη στιγμή στην ε, ΚΟ φιλοξενούνται 48 διαφορετικές εθνικότητες. Φανταστείτε λοιπόν εσείς, άνθρωποι με διαφορετικές συνήθειες, ρισκίες, κουλτούρα, νοοτροπία, άλλοι είναι πρόσφυγες, άλλοι είναι μετανάστες. Ε, εξατλειωμένοι άνθρωποι, ασυνόδευτα παιδιά, να συνεπάρχουν σε μια κλειστή δομή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Προφανώς, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγηθούμε σε, σε μια νέα αμυγδαλέζα. Ε, δεν θέλω να γίνω μάντης κακόν, mm -hmm. είναι σαφές αυτό. Δεύτερον, ε, υπάρχει το εξή δεδομένο που φαίνεται ότι το παραβλέπουμε ή με πάση δεν το αναφέρουμε. Υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο που λέει ότι σε τρεις μήνες θα πρέπει είτε να προωθούνται, είτε να δίδεται άσυλο, είτε να απελευθερώνονται. Εμείς εδώ έχουμε το προκεκά, κα, το προαναχωρησιακό κέντρο. Είναι κλειστό κέντρο, ήδη φιλοξενεί 500 ανθρώπους. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η δομή υπάρχει ήδη. Όμω εάν δεν επισπέσουν τι διαδικασίες, μετά από τρει μήνες αυτοί οι άνθρωποι... Πηγαίνουν δίπλα στην δομή και είναι ελεύθεροι να μετακινούνται στο εσωτερικό του νησιού. Γιατί έτσι είναι το διεθνέ δίκαιο, δυστυχώ. Mm -hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι και αύριο θα λέμε ότι είναι κλειστό, αλλά επί τη ουσία δεν θα μπορεί να είναι κλειστό πέραν του τριμήνου. Μάλιστα. Mm -hmm. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Βεβαίω και το αντιλαμβάνομαι. Απόλυτα. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει. Και, και κάτι άλλο. Για όλου αυτού που θέλουν να από τα απέναντι παράλλεια, το λιγότερο που του ενδιαφέρει είναι αν θα είναι σε μια κλειστή ή ανοιχτή δομή. Αυτό που του ενδιαφέρει είναι να περάσουν στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη.